Πριν αρχίσω, το θέμα μου, επευκαιρία της μεγάλης και διπλή σημερινής εορτής, εύχομαι ο Κύριός μας, ο οποίος, του οποίου σήμερα εορτάζομαι την Ενσάρκωση, το ότι δηλαδή εσκήνωσε ως άνθρωπο μέσα εις την μήτρα της υπεραγία του Οτόκου να μας σκέπει, να μας περιφρουρεί ιδιαίτερος δε το έθνος μας του οποίου σήμερα εορτάζουμε την εθνική παλιγενεσία να το σκεπάζει, να το περιφρουρεί όχι μόνο από εξωτερικούς κινδύνους όπως τότε ήταν ο τουρκικός ηγός. Αλλά να το σκεπάζει και να το περιφρουρεί από κάθε κίνδυνο, διότι σήμερα η κίνδυνη για το έθνο είναι πολύ και μεγάλη και φοβερή. Και αυτό το οποίο θα απαιτήσω και εγώ, όπως και κάποιο άλλο ομιλητή έκανε, πάντα μέσα στην καρδιά σας να κυριαρχούν με πάθος δύο αστέρια. Το ένα θα είναι η πίστη μας, η Ορθόδοξος και η Αγία και το άλλο θα είναι η πατρίδα μας, η Γλυκιά μας, η Ελλάδα. Αυτά τα δύο να τα κρατάτε πάντα ως κόρηνο φθαλμού, να τα φυλάτε πάντα ως ανεκτήμη των θησαυρών και ποτέ σας να μην τα πουλήσετε για τίποτα. Τα παραδείγματα των ενδόξων και ηρώων προγόνων μας, τους οποίους σήμερα εορτάζουμε και θυμηθήκαμε τη μνήμη τους, τα παραδείγματα θα πρέπει να είναι παραδείγματα για όλους εμάς και όπως εκείνοι αγωνίστηκαν υπέρ της και της πατρίδος, έτσι πάντοτε και εμείς να είμεθα έτοιμοι για παρόμοιους αγώνες. Την περασμένη, τον περασμένο Σάββατο ομιλήσαμε εδώ Δια τον πόλεμο τον οποίον κάνει ο διάβολος μέσα στην Αγία αυτή και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δια τον πόλεμο τον οποίον κάνει εναντίον των Ορθοδόξων, κυρίως στο το θέμα της νηστείας, που όπως είπαμε, επειδή η νηστεία είναι θεσμό ιερός, είναι εντολή θεϊκή, Γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο και επειδή ο Κύριος μας είπε ότι με την νηστεία θα εκδιώκεται τους δαίμονες γι' αυτό και ο διάβολος όταν μιστεύουμε είναι ανήσυχος. Όταν μιστεύουμε δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Όταν μιστεύουμε δεν μπορεί να μας πολεμήσει. Και γι' αυτό όλη του η προσπάθεια είναι να μας κάνει να σταματήσουμε την νηστεία. Όλη του η προσπάθεια είναι να εφεύρει τρόπους για να δικαιολογήσουμε μέσα μας την κάθε παραβίαση και την κάθε κατάλυση της νηστεία. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βρίσκουμε πάντα δικαιολογίε, προφάσεις, αναμαρτίε, προκειμένου είτε να διακόψουμε την νηστεία μας είτε να χαλάσουμε τι νηστείας μας είτε να αμβλήνουμε την νηστεία μας και χρησιμοποιούμε πάντα αν όχι πάντα, σχεδόν πάντα τρόπους, δικαιολογίε, γελίες για να δικαιολογήσουμε την παράβαση της νηστείας μας βάζει ο διάβολος λογισμούς ότι είμαι άρρωστος, ότι έχω ανεμία ότι έχω πονοκέφαλο ότι έχουμε πονάει το χέρι μου με πονάει το πόδι μου και έχουμε συνδυάσει πράγματα περίεργα δηλαδή τον κάθε πόνο τον έχουμε συνδυάσει με το ότι νιστεύουμε Γιατί με πονάει το κεφάλι μου γιατί νιστεύω Γιατί με πονάει το μάτι μου γιατί νιστεύω γιατί, γιατί, γιατί με πονάει το αυτί μου γιατί νιστεύω Γιατί με πονάει το δαχτυλό μου γιατί νιστεύω Γιατί με πονάει το πόδι μου γιατί νιστεύω Συνδυάσαμε κατά αυτόν τον τρόπο ο σατανάστητα τι μας έκανε αυτή τη δουλειά, ούτω ώστε να φεύγει εύκολα η νηστεία μέσα από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και δυστυχώς, εφτάσαμε σήμερα σε εποχή, ποιος το περίμενε αυτό, μέσα στην Ορθόδοξη Πατρίδα μας, στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, που κάποτε δεν υπήρχε, δεν διανοεί το κανείς να μην από τα πλέον μικρά παιδιά μέχρι και τους προμάγειδες γέροντες όλοι ενίστευαν και μάλιστα με αυστηρότητα σήμερα εφτάσαμε να βλέπεις νεαρούς ανθρώπους να βλέπεις μεσήλικες ανθρώπους γερούς κατά πάντα να μην έχουν το παραμικρό πρόβλημα και να τους βλέπεις να τρώνε σαν τα σκυλιά να τρώνε σαν τα ζώα χωρίς να διακρίνουν η μέρα νηστήσιμο ή η μέρα αρτήσιμο και όπως το ζωντανό δεν ξέρει να ξεχωρίσει. Άμα του βάλεις του σκυλιού να φάει κόκαλα, είτε Παρασκευή είναι, είτε Τετάρτη είναι, είτε Μεγάλη Παρασκευή είναι. Το σκυλί δεν καταλαβαίνει. Το σκυλί δεν έχει νουν. Το σκυλί δεν έχει γνώση. Το σκυλί δεν έχει ψυχή. Να καταλάβει. Έτσι δυστυχώς καταντήσαμε και εμεί οι άνθρωποι. Να τρώμε σαν τα σκυλιά. Η ημέρα Τετάρτη, η ημέρα Παρασκευή, ακόμα και τη Μεγάλη παρασκευή χωρί να ελέγχουμε εάν υπάρχουν νηστείες εάν υπάρχουν μεγάλα πράγματα μεγάλα εορτάσιμα γεγονότα τα οποία εορτάζει η Εκκλησία μας και τα οποία θα πρέπει να θυμόμεν και να θυμόμαστε και θα σας επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι η νηστεία έτσι την ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες την ονομάζουν Ισάγγελον τι σημαίνει Ισάγγελο η νηστεία παρακαλώ που την κοροϊδεύουν την κοροϊδεύουν γιατί βέβαια από κάτι θα σας δείξω τώρα δεν θέλω να σας στενοχωρήσω αλλά πρέπει να το πω την κοροϊδεύουν, κύριε, την κοροϊδεύουν. τα χοιρινά την κοροϊδεύουν την νηστεία τα χειρινά. Τα χειρινά. Οι σοφοί άνθρωποι δεν κοροϊδεύουν. Οι χριστιανοί άνθρωποι δεν κοροϊδεύουν. Αυτοί που ξέρουν το νόημα της νηστείας δεν κοροϊδεύουν. Τα χοιρινά, τα ζώα κοροϊδεύουν. Τα σκυλιά κοροϊδεύουν, τα σκυλιά. Την νηστεία λοιπόν την οποία την κοροϊδεύουμε, την περιγελούμε την οποία συμπτήξαμε Μόνο σε δύο εβδομάδες, μόνο τη μεγάλη εβδομάδα και την καθαρά εβδομάδα, την νηστεία οι άγιοι πατέρες την ονομάζουν Ισάνγκελο. Τι σημαίνει Ισάνγκελο, Ότι ανεβάζει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο τον ανεβάζει η νηστεία, τον ανεβάζει ψηλά. Τον κάνει άγγελο τον κάνει. Άγγελο τον κάνει η νηστεία. Η νηστεία σε κάνει άγγελο. Σου δίνει φτερά, φτερά σου δίνει, πλησιάζει στον θρόνο του Θεού. Όταν μυστεύεις απαλλάσσεσαι από πάθη, απαλλάσσεσαι από αδυναμίες, απαλλάσσεσαι από ελαττώματα. Βοηθάει η μυστεία, στην προσευχή βοηθάει, στον αγώνα, στο πνευματικό βοηθάει, παντού βοηθάει, παντού βοηθάει. Σταματώ εδώ για την νηστεία που μιλήσαμε την τον προηγούμενο Σάββατο και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που και αυτό κυριαρχεί είναι πρωτεύον θέμα δια την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Είναι η προσευχή. Βλέπετε μέσα στην Αγία και Μεγάλη αυτή περίοδο κυριαρχεί η προσευχή στην Εκκλησία μας. Όχι μόνο η νηστία αλλά και η προσευχή. Αν παρακολουθείτε εκ του σύναγκης από κοντά δηλαδή αν παρακολουθείτε τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας θα δείτε ότι οι, εκκλησίες, ότι οι ακολουθίες είναι πιο μεγάλες. Διακρίνονται για περισσότερη κατάνοιξη η Λειτουργία δεν είναι η καθιερωμένη Λειτουργία παρά μόνο σαββατοκύριακο. Τις άλλες ημέρες, τις καθημερινές, έχουμε μια άλλη Λειτουργία, ένθιμη Λειτουργία, κατανυκτική Λειτουργία, που ο Παπάς φοράει μαύρα. Η Αγία τράπεζα είναι καλυμμένη με μαύρα άμπια, με μαύρα, με μαύρα ρούχα. Είναι η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Επίσης βλέπετε κάθε Παρασκευή επισήμω, επισήμως. Έχουμε τους χαιρετισμούς της υπεραγείας του Οτόκου μόνο στην περίοδο της Μεγάλης 40 Επίσης βλέπετε καθημερινός ενώ τον υπόλοιπο καιρό κάνουμε το λεγόμενο μικρό απόδειπνο, τώρα έχουμε το μέγα απόδειπνο. <ΣΣΣ> τώρα τους εσπερινούς, δεν τους ονομάζουμε πλέον εσπερινούς, απλώς εσπερινούς, αλλά τους ονομάζουμε με ένα άλλο όνομα, κατανυκτικούς εσπερινούς. Αυτή την Αγία και Μεγάλη Περίοδο μπαίνουν στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, ακολουθίες που δεν τις έχουμε καθόλου όλο τον χρόνο. Ακούς στις Εκκλησίες και διαβάζουν τις λεγόμενες ώρες, την πρώτη ώρα, την τρίτη ώρα, την έκτη ώρα, την ενάτη ώρα. Αυτά δεν τα διαβάζουν τι άλλε τον άλλο καιρό, τώρα το διαβάζουν. Γιατί σας τα λέω αυτά. Για να δείτε το ξεχωριστό της περίοδου, της περίοδου αυτής. Αυτή την περίοδο η προσευχή είναι πιο έντονη. Είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτή η περίοδος δεν είναι μόνο περίοδος μυστίας για τους χριστιανούς, αλλά είναι και περίοδος προσευχής. Και επειδή είναι περίοδος και προσευχής όπως προχθές το περασμένο Σάββατο σας έδειξα τον πόλεμο που μας κάνει ο διάβολος η στενομιστία, σήμερα θα σας δείξω, αν μου επιτρέπει η αγάπη σας, θα σας δείξω τον πόλεμο που μας κάνει ο διάβολος η προσευχή. Και για να σας δείξω τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος στην προσευχή, θα πρέπει πρώτα πρώτα. Θα μου επιτρέψετε να σας δείξω τι είναι η προσευχή, πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Γιατί εδώ, επιτρέψτε μου, αλλά έχουμε κάνει σοβαρή παρανόηση, έχουμε κάνει σοβαρά λάθη. Έχουμε μπερδέψει μερικά πράγματα. Τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει προσευχή. Την προσευχή οι Άγιοι Πατέρες που την έζησαν γιατί εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω από πείρας διότι εγώ δεν την έχω ζήσει την προσευχή θα σας φέρω όμως τις γνώμες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας την προσευχή την ονομάζουν με περίεργες λέξεις είναι λέγει προσευχή είναι η συνομιλία του ανθρώπου με τον Θεό. Και λέω περίεργες λέξεις γιατί, εμείς μένουμε με την εντύπωση ότι ναι μεν υπάρχει Θεός, έτσι νομίζουν πολλοί, υπάρχει μεν Θεός, αλλά ο Θεός δεν ανακατώνεται, δεν ανακατώνεται στις ανθρώπινες υποθέσεις. Έτσι λένε, εμείς τι είμαστε μπροστά στο Θεό, λένε, λένε είμαστε είμαστε σαν, σαν τη σκνήπα είναι σαν τη σκνήπα είναι ο κόσμος μπροστά στα μάτια του Θεού και ακόμα πιο μικρός ε τώρα τι να ασχοληθεί ο Θεός με μας; ε λοιπόν αδελφοί μου αυτό είναι το τραγικό λάθος ο Θεός δεν είναι αυτός που νομίζεις αντίθετα με την προσευχή ο Θεός εσύ μάλλον συνομιλείς με τον Θεό Μιλάς στον Θεό και ο Θεός σε ακούει. Με ναι, ακούει ο Θεός. Δεν έχω ακούει ο Θεός. Αν του μιλήσεις έτσι όπως εκείνος θέλει, αν του μιλήσεις έτσι όπως μας έχει εκείνος υποδείξει, τότε να είσαι βέβαιος όχι 100% αλλά 1000% ότι ο Θεός σε ακούει. Με ναι, ακούει ο Θεός. δεν σε ακούει ο Θεός. Και δεν θα σου πω και κάτι ακόμα. Όχι μόνο σε ακούει ο Θεός. Αλλά αν του μιλήσεις έτσι όπως Εκείνος θέλει και όπως Εκείνος μας έχει ζητήσει, όχι μόνο σε ακούει ο Θεός, αλλά φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Ε, τώρα θα πρέπει να κλάψουμε. Υπακούει ο Θεός σε αυτά που του λέει ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος ομιλεί στον Θεό με ταπείνωση, με μετάνια, με συντριβή, με δάκρυα στα μάτια παρακαλώ να είστε σίγουροι για αυτό που σας λέω, σας το υπογράφω εδώ Ο Θεός όχι μόνο να ακούει αλλά υπακούει, κάνει υπακοή ο Θεός σε αυτά που του ζητάει ο άνθρωπος παπούρι γίνες υπερβολικός θα μου πείτε Γίνε υπερβολικός γιατί γίνομαι υπερβολικός γιατί θα μου πείτε εγώ μιλάω στο Θεό αλλά ο Θεός δεν μ' ακούει δύο θα μου πείτε εγώ μιλάω στον Θεό αλλά ο Θεό δεν μ' ακούει διακάτσε τώρα για κάτσε τώρα να δούμε πώς του μιλάς του Θεού, γιατί παίζει ρόλο αυτό, παίζει ρόλο παρακαλώ, παίζει ρόλο αυτό, πώς του μιλάς του Θεού και έχεις την απέτηση να σε ακούσει ο Θεός. Έλατε εδώ μπροστά, Έλατε. Έχεις και θέση εδώ πέρα μπροστά, μην τριμώχνετε όλο πίσω. Πώς του μιλάς του Θεού. Πώς του μιλάς του Θεού. Θα σας πω πώς του μιλάω εγώ. Για να μην κατακρίνω εσάς και φεύγετε παραξηγημένοι και στενοχωρημένοι από εδώ μέσα θα κατα... θα... από εδώ και πέρα θα κατηγοράω τον εαυτό μου. Πώς του μιλάω εγώ του Θεού. Όταν έρχεται η ώρα της προσευχής αρχίζω και χασμουργέμαι. Μέχρι εκείνη την ώρα έβλεπα τηλεόραση ήμουνα το μάτι μου γαρίδα, ξάστερο κανένα πρόβλημα το έργο το είδα μέχρι το τέλος τον αφητισμό τα ποδόσφαιρα τα είδα μέχρι το τέλος τι ειδήσει τις είδα μέχρι το τέλος κάθεσαν στις 12, τις 1, τις 2, τις 3 τη νύχτα, τα μεσάνυχτα και μετά λέω τώρα τιμόθετε πρέπει να πάει να κάνεις προσευχή και μόλι είπα αυτή τη λέξη στο μυαλό μου αμέσως άρχισε να ανοίγει το στόμα μου ξαφνικά και να αρχίσω να χασμουργέμαι. Τι θες να ακούσει τώρα ο Θεός, για πες μου σε παρακαλώ. Όταν, όταν, όταν, στην τηλεόραση καθόσουνα άνετα και ξάστερας, τις ειδήσεις, τις είδες άνετα και ξάστερα, τα ποδόσφαιρα τα είδε, το sύριο το είδε, όλα τα είδε. Δεν σου μείνει τίποτα. Και μάλιστα τα είδε με μεγάλη αφοσίωση, καρφωμένο. Δεν ήθελε κανείς να σε αποσπάσει, δεν ήθελε κανείς να σε ενοχλήσει. Ακόμα και τον άντρα σου τον έδιωχνε, ακόμα και τη, τη γυναίκα σου την έδιωχνε, τη έλεγε να σταματήσει. Να προσέξει καλά το έργο Όταν ήρθε η ώρα. Αν κάνω λάθος, να, με, να με διακόπτετε. Θέλω να με διακόπτετε αν κάνω λάθος. Να με διακόπτετε. Να μου κάνετε ρoi Να μου κάνετε ρoi Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της προσευχής άρχισες να τεντώνεσαι, άρχισες να να χασμουργέσαι, άρχισες να, να αισθάνεσαι κουρασμένος, άρχισες να αισθάνεσαι κόπος. Άρχισες, άρχισες να νιστάζεις. Σε ρωτάνω. Πρώτα πρώτα πες μου, τι προσευχή; αν κάνεις προσευχή, τι προσευχή θα είναι αυτή που θα κάνεις το Θεό και δεύτερον, πώς θες να την ακούσει αυτή την προσευχή ο Θεός. Πεςτε μου. Μήπως είμαι υπερβολικός, μήπως είμαι ακραίος, μήπως είμαι αυστηρός όπως με λέτε συνήθως. Τι προσευχή θες να ακούσει ο Θεός, όταν θα στηθείς μπροστά σε μια εικόνα στο εικονοστάσιο σου, θα ανάψεις εκείνο το ρημάδι, το καντήλι, θα το ανάψεις με, με, με, με χασμουριτά και με, με βιασίνι και μετά θα κάτσεις να πεις ένα πατεριμόν, πότε καταλάβατε το πατεριμόν, πείτε μου σας παρακαλώ. Το λέτε καθημερινό το λέτε το πότε το κατάλαβες. Τι λέξεις έχει μέσα και τι θεϊκές λέξει, Τι λέξεις συνείρμωσε εκεί μέσα σε αυτή την προσευχή, Συνείρμωσε ο κύριο Τι ουράνιε λέξει είναι αυτέ που λέει μέσα και το πατριμό. Ποιο το κατάλαβε ποτέ. Ποτέ. Το λέμε από πότε το λέμε. Εγώ το λέω 40 χρόνια, 50 χρόνια τώρα. Εσεί πως θα το λέτε. άλλος το λέει 50 χρόνια, άλλο το λέει 60 χρόνια, άλλο το λέει 70 χρόνια, άλλο το λέει 80 χρόνια. Το πατριμό μια προσευχή μόνο σα λέω. Πότε την κατάλαβες αυτή την προσευχή Πότε βγήκε αυτή η προσευχή μέσα από τη από γλώσσα σου από το στόμα σου Πότε βγήκε αυτή η προσευχή μέσα με αναστεναγμούς, με δάκρυα Πότε Πότε Γιατί δεν βγήκε ποτέ Γιατί η προσευχή μας είναι όχι απλώς Δευτερεύουσα εργασία, αλλά δεν την έλεγα, είναι η τελευταία εργασία του ανθρώπου, του χριστιανού, δυστυχώ. Μου το λέτε εσύ οι ίδιοι. Το λέτε εσύ ήδη. Ίδιοι. ίδιοι. μου το λέτε και αυτοί που έρχονται και εξομολογούνται, μου το λένε, αλλά και εσεί από εσά, πολλέ φορέ που ερχόσαστε εδώ και με βαστάτε στο τέλο και με ρωτάτε το ένα και το άλλο, έχουν έρθει πολλοί. Δεν σα το κρύβω αυτό. Πολλοί στο τέλο και μου λένε, τι μου λένε, παπούλοι. Τη ρωτάω, προσέρχεσαι. Δεν προλαβαίνω. Φτάνει, μην προχωρά. Τι σημαίνει δεν προλαβαίνω. Τι σημαίνει δεν προλαβαίνω, τι σημαίνει. Δεν προλαβαίνω σημαίνει ότι έχω βάλει όλε τι άλλε δουλειέ μπροστά και έχω αφήσει τελευταία την προσευχή. Αυτό δεν σημαίνει. Δεν προλαβαίνω, αυτό σημαίνει. Αν πραγματικά η προσευχή σου ήθελες να είναι όπως πρέπει να είναι η πρώτη εργασία της ημέρας το πρώτο που πρέπει να κάνεις το πρώτο που πρέπει να προγραμματίσεις εσύ την έχεις αφήσει τελευταία. όταν φτάνεις να μου λες να μου λες παππούλι δεν αδειάζω, δεν προλαβαίνω να κάνω προσευχή ε, τότε είσαι γελίος και εσύ και εγώ είμαστε γελίοι γελίοι είμαστε Θε να κάνει προσευχή. Αγαπά το Θεό, αγαπά το Θεό, αγαπά το Θεό, αγαπά το Θεό, τον αγαπάω στο Θεό! Ή είσαι τύπη Χριστιανό, τον αγαπάς το Θεό ή είσαι τυπικά Χριστιανό, τον αγαπά, γιατί φοβάμαι ότι δεν τον αγαπάμε τον Κύριο. Αν τον αγαπάω το Θεό, α πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Βλέπω το μάτι σας έχει αγρίεψει Δεν με πειράζει Εγώ έτσι ξέρω και μιλάω Με απλά Πολύ απλά παραδείγματα Ακριβώς γιατί θέλω να σας κάνω Να νιώσετε αυτό το οποίο λέω Και όχι να μένουμε στην επιφάνεια Κάνεις προσευχή Ε κάνω προσευχή Α, Ωραία θαύμα προσευχή Θαύμα προσευχή Για να δούμε λοιπόν Ας σας πω ένα παράδειγμα. Θέλω να μου πείτε την αλήθεια όμως. Θέλω να μου πείτε την αλήθεια όμως, θα κάνω μια ερώτηση. Την αλήθεια, την αλήθεια. Έχεις ένα παιδί, ένα παιδί έχεις. Ας πούμε ότι έχεις ένα παιδί. Το οποίο έρχεται από τη δουλειά του, δεν λέω ότι ξενυχτάει επίτηδες να διασκεδάσει, έρχεται από τη δουλειά του τη νύχτα. Τη νύχτα, τις 2 η ώρα τη νύχτα, τις 3 η ώρα τη νύχτα. Έρχεται από τη δουλειά του. Μπαίνει στο σπίτι, έχει τα κλειδιά του και μπαίνει στο σπίτι. Ερώτηση πρώτη. Είναι δυνατόν εκείνη την ώρα να κοιμάσεις εσύ. Πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου, ναι ή όχι Κοιμάσαι την ώρα, όχι δεν κοιμάσαι Όχι, δεν κοιμάσαι <Κι> Αλλά ας πούμε ότι είσαι κουρασμένη Και έχεις πέσει να κοιμηθείς Ας πούμε, μην μιλάτε, μην μιλάτε και προσέξτε. Ας πούμε ότι είσαι κουρασμένη Όλη μέρα έτρεχες, κουράστηκες Και έχεις ξαπλώσει λίγο Αλλά με στον ύπνο σου ακούσει την πόρτα που χτυπάει που μπήκε το παιδί σου μέσα ερώτησες ερώτησες θα κάτσεις στο κρεβάτι θα συνεχίσεις να κοιμάσαι ή θα συγκωθείς πάνω να πας να βάλεις φαΐ στο παιδί σου να φάει πίνε μου συμφωνείτε συμφωνείτε αλλά ας πούμε ότι δεν μπορείς να συγκωθείς είσαι πολύ κουρασμένος είσαι πτώμα που λέμε Αλλά ακούς την πόρτα που μπαίνει. Έστω εκείνη την ώρα που άκουσες την πόρτα. Δεν του βάλει μια φωνή. Μέσα από τα, από τα βάθη του ύπνου σου δεν του βάλεις μια φωνή. να του μιλήσει Να χτίασου μέσα στο κρεβάτι σου. Να σε χαιρετήσει, να το χαιρετήσει, Να του πεις τι πρέπει να βάλει, να φάει. Δεν του τα πεις αυτά. Δεν το πει Στο παιδί σου που το αγαπάς. Και από το κρεβάτι ξεσηκώνεσαι και τον ύπνο σου χαλάσαι και σηκώνεσαι οτιδήποτε ώρα να είναι προκειμένου να το περιποιηθεί. Το Θεό, τον αγαπά το Θεό, θα σα φέρω άλλο παράδειγμα. Δεν καταλαβαίνετε τι σα λέω. Άμα Άμα πες ότι τον άντρα σου τον αγαπάς γιατί πολύ φοβάμαι ότι τον άντρα σας δεν τον αγαπάτε και πολύ ούτε και εσύς τη γυναίκα σας πολύ. Ε, κάτι θα, δέχεται, θα έχετε μεταξύ σας. Αλλά πες ότι τον άντρα σου τον αγαπάς πολύ. Τον λατρεύεις, τον λατρεύεις τον άντρα σου. Τον λατρεύεις τον άντρα σου. Να σας κάνω μια ερώτηση. Πες ότι σου λέει ο άντρα μια μέρα που τον λατρεύεις λέμε. Σου λέει γυναίκα Θέλω να συζητήσουμε κάτι. Έλα να κάτσουμε εδώ στο τραπέζι να κουβεντιάσουμε. Θα του πεις όχι. Αδύνατο. Αδύνατο. Και αρχίζετε να κουβεντιάζετε. Είτε μου σας παρακαλώ. Αν σε δύο άντρα εκείνη την ώρα που αρχίζετε και κουβεντιάζετε να χασμουριέσετε. Να χασμουριέσετε. Τι θα σου πει. Αν είναι ευγενή άνθρωπο, θα σου πει άντερε γυναίκα, άντε πήγαινε. Πήγαινε και με τη σπετακή μου, εσύ δεν έχει όρεξη για κουβέντα. Εσύ έχει όρεξη για ύπνο, άντε σε παρακάτω. Αλλά αν είναι λίγο αγενή, θα σου μιλήσει με γλώσσα πεζοδρομίου. Με γλώσσα πεζοδρομίου και θα έχει λύκο. Διότι δεν μπορεί να κουβεντιάζει με τον άντρα σου και να χασμουργέσαι. Το παιδί σου το αγαπάς και σηκώνεσαι τη νύχτα τα μεσάνυχτα. Τον άνδρα σου τον αγαπάς και δεν μπορείς να διανοηθείς ότι την ώρα που θα κουβεντιάσεις μαζί του μπορεί να χασμουριέσαι. Πες μου λοιπόν το Θεό πόσο τον αγαπάς όταν από τη στιγμή που θα διανοηθείς να κάνεις προσευχή αρχίζει το χασμουριτό και η αγκαρία. Θέλω να μου πεις και κάτι άλλο. Πώς έχεις την απέτηση μια τέτοια προσευχή ανακατεμένη με χασμουριτά μια τέτοια προσευχή που τα μάτια είναι μισόφυλιστα μια τέτοια προσευχή που μπερδεύονται τα λόγια μας τη, τη γλώσσα μας από την είστα πώς θες μια τέτοια προσευχή να την ακούσει ο Θεός και έχεις την απέτηση να άρχεσαι να μου λες ο Θεός δεν μ' ακούει. Μα την ακούσει ο Θεός. Την ακούσει ο Θεός. Προσευχή είναι αυτή που έκανε, θα σα πω κάτι άλλο ο Θεό για να ακούσει την προσευχή μα πρέπει η προσευχή μα να βγαίνει. Από μέσα μας, με πάθος, πρέπει να τον αγαπάς το Θεό. Όχι τα λόγια, όχι τα λόγια. Πρέπει να τον αγαπάς το Θεό, με πάθος να τον αγαπάς. Όπως αγαπάς το παιδί σου, όπως στις συγγρίες αγαπάτε τα γόνια σας, που δεν τους καλάτε ποτέ χατήρι Έτσι πρέπει να τον αγαπάς το Θεό. Και ακόμα περισσότερο. Ε, διάβαζα τη ζωή ενός σύγχρονου Αγίου ο οποίος επέθανε πριν από λίγα χρόνια, επέθανε στο Άγιο Όρος. Επέθανε πριν από 40 χρόνια περίπου στο Άγιο Όρος. Σας το λέω αυτό το παράδειγμα να καταλάβεις τι σημαίνει προσευχή. Τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει προσευχή. μέρα λέει σηκωθήκανε το πρωί με τη συνοδεία του ήταν καμιά δεκαριά άτομα όλοι όλοι γίνανε τα κομποσκηνιά τους και αρχίσαν να προσεύχονται αρχίσαν να προσεύχονται παρακαλώ για προσέξτε κάποια στιγμή λέει κάποια στιγμή κάποιος από δάχτους κοίταξε το ρολόι κάποιος από τη συνοδεία κοίταξε το ρολόι τι ώρα ήτανε έξι mm. το βράδυ από τις έξι το πρωί μέχρι τις έξι το βράδυ προσευχή και δεν το πήρανε χαμπάρι δεν το πήρανε χαμπάρι πως πέρασε η ώρα δεν το πήρανε χαμπάρι γιατί δεν το πήραν χαμπάρι, Διότι μέσα από την προσευχή είχαν συναντήσει το ωραιότερο πρόσωπο τη ζωή του. Και όπω όταν συζητά με το πληκύτερο πρόσωπο τη ζωή σου περνάει η ώρα, περνάει, κουβεντιάζοντα, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει έρχονται μεσάνυχτα, ξημερώνει και λε πώ πέρασε η ώρα, έτσι κι αυτή. Μέσα στην προσευχή τους είχαν συναντήσει τον Θεό που πραγματικά Τον αγαπούν όχι σαν και εμάς και ξεχαστήκανε και έφτασε βράδυ και δεν το είχαν πάρει χαμπάρει ακόμα και ξέρετε τι κάνανε δεν σας τα λέω εγώ, υπάρχει βιβλίο να διαβάζετε σα έχω πει μην περιμένετε να τα ακούτε όλο στο κήρυγμα να πάρετε και βιβλία χριστιανικά, γι' αυτό να έχουμε τα χριστιανικά τα βιβλιοπολία να πάτε να αγοράσετε πατερικά βιβλία να διαβάζετε Ξέρετε τι, κάνανε, ξέρετε τι κάνανε, για να σταματάνε λίγο το μεσημέρι να τρώνε, κυρίως οι νεότεροι να βάζουν μια μπουκιά στο στόμα τους, Ξέρετε τι κάνανε, βάζανε τα ξυπνητήρια, τα ξυπνητήρια βάζανε. Όχι να ξυπνάνε από τον ύπνο, αλλά να συνέρχονται από την προσευχή, να συνέρχονται λίγο, να, να, να, να έρχονται στην πραγματικότητα αυτή εδώ, την εγκόσμια πραγματικότητα, να θυμηθούν ότι πρέπει τα παιδιά, οι νεότεροι καλόγεροι, να βάλουν κάτι στο στόμα τους. Προχτέ ήρθε να κύριος να ξομολογηθεί. Ευλαβέστατος άνθρωπος. Ευλαβέστατος άνθρωπος. Ποιο ήταν το προβλημά του. Παπούλι μου λέει: Η γυναίκα μου είναι χαρτοπέχτρα. Μη γελάτε. Μη γελάτε. γελάτε. Αν δεν είχατε γνωρίσει τον Χριστό, και εσεί και εσεί χαρτοπέχτρεστα είστε. Εμεί δεν έχουμε Και εσεί χαρτοπέχτρεστα είστε, και ακόμα χειρότερε. Η γυναίκα μου λέει: Παπούλι είναι χαρτοπέχτρα. Λοιπόν, του λέω: το πρόβλημα. Προχτέ μου λέει. Έφυγε τις τέσσερις από το σπίτι το μεσημέρι και του είπε το άντρα της, λέει τσέρις θα πάω στο σπίτι της τάδε πιλεράδας, ένα χαρτάκι, ένα χαρτάκι και σε καμιά ωρίτσα θα γυρίσω, πήγε, περίμενε τις 5, μια ώρα δούμε, τίποτα τις πέντε, περίμενε τις έξι τίποτα, περίμενε τις εφτά τίποτα, περίμενες 8, τίποτα περίμενες 9, τίποτα περίμενες 10, τίποτα άμα, θα πάω τι λέει πήγε λοιπόν την είδε καρφωμένη πάνω στα χαρτιά, έπαιζε με τα μανία πάω μου λέει πίσω τη κουτάω. μπορεί της λέει ξέρεις τι ώρα είναι λέει τι ώρα είναι λέει είναι 10 η ώρα Πό, 10. Πώ πέρασε η ώρα, μου έλεγε. Πώ πέρασε η ώρα. Άμα κάτι το λατρεύει και το αγαπά, αυτή αγαπάει τα χαρτιά. Άλλο αγαπάει άλλα πράγματα. Άμα το λατρεύει και το αγαπά κάτι, δεν καταλαβαίνει πώ περνά η ώρα. Και πέρασαν έξι ώρε και νόμιζε αυτή ότι είναι ακόμα πέντε η ώρα. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια Επήγαμε τον κύριο Γεράσιμο τώρα δεν είναι εδώ ήθελα να είναι εδώ να, να, καλά θα σας το επιβεβαίωνε. επήγαμε με τον κύριο Γεράσιμο που είναι εδώ πέρα πήγαμε στο Άγιον Όρος πήγα λοιπόν σε ένα μοναστήρι ήταν κάποιος φίλος μας εκεί φίλος μας μοναχός εδώ από την Πάτρα παλαιά είχε φύγει αυτό γνωριζόμαστε βάση πάση περιπτώσει είπαμε να πάμε να τον δούμε Πήγαμε στο μοναστήρι του, ρωτήσαμε πού είναι, ψάξαμε από εδώ, από εκεί δεν τον βρίσκαμε. Είδαμε σημερά τι, του λέω πάμε να προσκυνήσουμε, του λέω του Γεράσιμου, λέω πάμε να προσκυνήσουμε στην εκκλησία. Σε λίγο θα έρχιζε ο Εσπερνο. Πήγαμε στην εκκλησία, την ώρα που προσκυνάκαμε ήταν και εκείνος μέσα, ο καλόγερος περί του οποίου ψάχναμε, για τον οποίον ψάχναμε. Προσέξτε, προσέξτε Δεν σας τα λέω γιατί δεν υπάρχει λόγος Κάποιος λόγος υπάρχει για να σας λέω αυτά τα παραδείγματα Θέλω να σας διδάξω πως πρέπει να προσευχόμαι Θα πρώτος εγώ και μετά εσείς Μπήκαμε μέσα λοιπόν Τον είδα τον παππούλι αυτόν που έψαχνα Τον είδα πίσω από ένα στασίδι Κράτωσε το κομποσκοίνι του Έκανε προσευχή, είχε κατεβάσει το κουκούλι του, το κουκούλι λέμε αυτό το, το μαντήλι το που φά, βάζουμε και εμείς οι αρχιμαντριτάδες και να το πανακαλείβουμε αυτό που λέμε. Το είχε κατεβάσει εδώ πέρα χαμηλά έτσι να μην βλέπει κανέναν γύρω του. Είχε κλείσει τα μάτια του και έκανε προσευχή. Τον είδα και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα λέω θα πάω να τον σκουντίξω να με δει να χαρή νομίζοντας ότι κάνει την προσευχή που κάνω και εγώ που άμα έρθεις να με σκουντίξεις άλλο που δεν θέλω να φύγω από την προσευχή να φύγω να σου πω την καλλιβέρα και να πιάσουμε την πάρλα έτσι νόμισα και εκείνος. λέω ε. μόλις λοιπόν πήγα την ώρα που προσευχόταν ε, και τον σκούδιξα σκούδιξα Πώς κάνει ο άνθρωπος που πας τη νύχτα και τον σκουτάς είδατε πως στρομάζουν μερικοί. Τι είναι; <συνέβη> τι, τι είναι πάτερ, του λέω, τι επαδέσεις, γιατί κάνεις έτσι, <Τι, τι συνέβη, τι συνέβη, τι είναι μου λέει, τι είναι, τι είναι, <Τι> τίποτα δεν είναι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι, του λέω, ήρθα να σε δω, ήρθα να σε, να σε χαιρετήσω, σε έψαχνα να σε βρω, να σε δω, να σε χαιρετήσω, αυτό είναι. παρακαλώ Και τι μου είπε άρα ευλογημένα μου λέει να ξέρες από πού θε με τώρα να ξέρες πού θε με γκρέμισες μην κουνάτε τα κεφάλια σας μην κουνάτε τα κεφάλια σας αν θέλουμε να έχουμε απέτηση από το Θεό να μας ακούει θα μάθουμε να προσευχόμεθα. Ιδάλλως δεν πρόκειται να μας ακούσει ο Θεός. Άρε ευλογημένε μου λέει πού θε κρέμισες, που θε με που θε με τώρα. Δεν επέμεινα, κατάλαβα τι ήθελα να μου πει. Και πιστέψτε με, δεν σας λέω ψέματα, καθίσαμε καμιά ώρα, Καμιά ώρα κατήσαμε και κουβεντιάζαμε μετά και κάθε τόσο μου το έλεγε «Άρε να ξέρεις, μου λέει «Πού θα με κατέβασες, άρε τι μου έκανες» μου λέει «Άρε τι μου έκανες, πού θα με έριξες» Αυτό είναι η προσευχή αγαπητή μου Αυτό είναι η προσευχή Άμα αγαπάς το Θεό δεν το λες με τα λόγια Χριστιανοί σου λέει, Εγώ διαφωνώ με αυτή τη, τη, με αυτή, με αυτή τη θεωρία περί χριστιανισμού, Διαφωνώ! Διαφωνώ! Διαφωνώ! Με αυτή τη, τη, τη θεωρία είμαστε χριστιανοί. Πάει στην εκκλησία, βάζει το μήνυμα, βάζει το παντελόγιο, βάζει το σότ, μου κάνει ένα σταυρό. Α, καλό κορίτσι. Καλή γυναίκα. Να την πράσω. Την καλή γυναίκα. Εμένα με ενδιαφέρει. Ποιος αγαπάει το Θεό με πάθος ποιο τον αγαπάει ποιος του μιλάει μέσα την καρδιά του, ποιος του μιλάει Χριστιανός ποιος Χριστιανος, ποιος χριστιανό! Χριστιανός ποιος είναι Χριστιανός προς να, να να να να να τρέμει η καρδιά του μπροστά στο Θεό ποιος είναι αυτός ποιος από εσάς είναι τέτοιος Χριστιανός όταν παρουσιάζεται μπροστά στον Θεό να προσευχηθεί τρέχουν τα μάτια του δάκρυα σπαρταράει η καρδιά του σαν του ψαριού ποιος είναι αυτός να πέσω να του προσκυνήσει τα πόδια Ποιο ένα πατ' ξενέρωτο ένα Άγιος ο Θεός μην μη, μη πω φράσεις που δεν πρέπει και το θεωρούμε προσευχή αυτό που κάνουμε αυτή τη γενιότητα και περιμένουμε να μας ακούσει ο Θεός τι ακούσει ο Κύριος το θέμα μου σήμερα αγαπητοί μου ξέρετε ποιο είναι απρόσδεκτη προσευχή απρόσδεκτη. ξέρεις τι σημαίνει απρόσδεκτη προσευχή που την κάνουμε δεν αλλά δεν περνάει επάνω δεν πάει στα χέρια του Θεού δεν την δέχεται ο Θεός δεν την δέχεται δεν την δέχεται. Απρόσδεκτη προσευχή δεν είναι προσδεκτή από τον Θεό δεν τη θέλει ο Θεό τέτοια προσευχή πώ να σε ακούσει ο Θεός, για πέμπτο σε παρακαλώ Πως να σε ακούσει ο Θεός, που τον έχει το Θεό για να σε ρωτήσω που τον έχει που τον έχει το Θεό τι θέση έχει μέσα στην καρδιά σου Θεό είναι πρώτο είναι δεύτερο είναι τρίτο είναι τέταρτο είναι πέμπτο είναι έκτο είναι αφήστε τις θεωρίες αφήστε τα γλυκόλογα του γλυκού νερού αφήστε τις, τις, τις ηλικιότητε αυτές που ακούνται από την τηλεόραση αφήστε σε αυτές ένα σταυρό κάναμε το σταυρό μας άδελοι παναγιά μας βοηθάει μεγάλη δουλειά έκανες και πολλαγιά προσευχί έκανες που είναι η προσευχή σου που είναι η προσευχή σου που είναι η προσευχή σου και η δικά σου και η δικιά μου έπεσες ποτέ, έπεσες ποτέ στα γόνατα Χάμου, έπεσες ποτέ στα γόνατα έπεσες ποτέ στα γόνατα Χάμου, στα γόνατα έπεσες. και να ξεχαστείς, να ξεχαστείς! να ξεχαστείς, να ξεχαστείς εκεί χαμό. και να άρθει βράδυ και να νυχτώσει!umerες, έγινε ποτέ αυτό, ποτέ γιατί πάντα, τι μας ενδιαφέρει, το ρολόι το ρολόι Το ρολόι. η πιο αδικημένη εργασία μας, είναι η προσευχή όλα τα άλλα πάνε καλά ρυθμίζουμε και τη βόλτα μας, ρυθμίζουμε και τα μαγαζιά ρυθμίζουμε και το φαί μας, ρυθμίζουμε και τα κρεβάτια μας ρυθμίζουμε και το ξεσκονισμά μας, ρυθμίζουμε και το σκούπισμα, ρυθμίζουμε τα πάντα, ρυθμίζουμε κι άμα δεν προλάβουμε δεν μας παραξηγάει ο Θεό. ωραία προσευχή, ωραία προσευχή και περιμένουμε να μας ακούσει ο Θεό. θες να σε ακούσει ο Θεός θες να σε ακούσει ο Θεός τρία πράγματα αγαπητοί μου θα θα τρία πράγματα, χάρη να σε ακούσει ο Θεός τρία πράγματα και εσέρα και εμένα θέλετε να μας ακούσει ο Θεός, θέλετε... τρία πράγματα τρία πράγματα. πρώτα μιώσε σε ποιον μιλάς δεν το έχουμε καταλάβει πον μιλάς, δεν τον καταλάβει δεν το είχε καταλάβει. Θυμάμαι γνώριζα ένα γέροντα, ένα γέροντα, άγιο γέροντα, ο οποίο όταν τον έπαιρνε τηλέφωνο ο δεσπότη, όταν τον έπαιρνε τηλέφωνο ο δεσπότη της περιοχής, στεκόντανε όρθιος και μίλαγες στον δεσπότη. Δεν ήθελε να κάτσει. Στεκόντανε όρθιος. Όρθιος με το ακουστικό. Και όταν του λέγανε, γιατί παπούλι λέει, στέκεις όρθιος, λέει, είναι, είναι κακό πράγμα, λέει, να μιλάς με τον δεσπότη και να στέκεις καθιστός εσύ πως την κάτι στην προσευχή σου αν εκείνος με τον δεσπότη πρέπει να μιλάει όρθιος εσύ με τον Θεό που μιλάς πως πρέπει να κάθισε και μου λες για πέμβο για πέμβο πως πρέπει να κάθισε εσύ γονατιστός αγαπητοί Γονατιστό. Γονατιστό! Γονατιστό. Θες να μιλήσεις με τον Θεό κατάλαβε με ποιον πάνω να μιλήσεις. Κατάλαβε το. Ποιος θα στέκει απέναντί σου. Εδώ θεωρούν τιμή τους, τιμή τους θεωρούν. Τιμή τους. Τιμή τους. Μην μη τους χαρακτηρίσω, δεν θέλω. Δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Τιμή τους θεωρούν γιατί λέει έπιασαν, έπιασαν, μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία. Έπιασαν το χέρι του Σιμίτη λέει ήρθε πρωτεύου Σιμίτη και πήρε και το χαιρέτησε. Ευλογία πήρε μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία πιάσαν το χέρι του Σιμίτη. Μυρόβλησε το χέρι του Σιμίτη. Μυρόβλησε. Μυρόβλησε. Πήρα χάρη. Μεγάλη ευλογία. Άρε που καταντήσαμε. Άρε που καταντήσαμε. Και δεν μιλάω μόνο για το Σιμίτη. Μετά από και το άλλο. Μήπω το άλλο υποκείμενο. Διότι εγώ έτσι ξέρω και μιλάω. Και εκείνο άλλοι, άλλοι, άλλοι πορωμένοι. Άλοι πορωμένοι. Πάνω να πιάνω το χέρι του. Αθεωρούμε μεγάλη του τιμή. Είναι φίλοι, φίλοι του Καραμαγείου άλλους. Άλλο μεγάλο πρόσωπο κοινό. Έχω φίλο, ακούς έχω φίλο το Στεφάνο. Και τι έγινε, με έχει φίλο το Στεφάνο, τι έβγαινε. Τι βγήκε, βρε, Τι βρήκε, τι βγήκε, βρε. Και άμα έχει φίλο, έχω φίλο τον βουλευτή. Έχω φίλο τον υπουργό. Κι άμα έχει φίλο τον υπουργό, τι έβγαινε δηλαδή. Θα πα στον παράδεισο. Τι βγήκε δηλαδή. Τι βγήκε, τι βγήκε, κι άμα έχεις φίλο, τι βγήκε κι άμα έχεις φίλο. Το ότι έχουμε φίλο το Θεό δεν σε συγκινεί. Το ότι ο Κύριος είναι Πατέρας σου, ο Βασιλεύς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Ο ίδιος θέλει να μας λέει, να μας αποκαλεί παιδιά Του και να θέλει και εμείς να Τον προσφέρουμε Πατέρα δεν σε συγκινεί αυτό, δεν σε συγκινεί, σε συγκινεί το ότι έπιασε στο χέρι του Σιμίδη και του Καραμαλί, κάτι έγινε. Το είχε ρε, μεγάλη ευλογία, μεγάλο πράγμα, έπιασε το χέρι του, έπιασε το χέρι του. <Κι> Που στο κάτω κάτω τι μπορεί να είναι αυτά τα όντα, τι μπορεί να είναι, ελεηνί και τι μπορεί να είναι. Πρόσωπα τη μασονία τα περισσότερα, <Κι> των μασονικών Ωραία σου τιμή, να τον χαίρεσαι, που του πιέσει και τον χέρι, να τον χαίρεσαι, μεγάλη δουλειά, κάτι έγινε, κάτι έγινε. Αλλά αυτοί είμαστε, το ποιόν μας δείχνουμε αδερφοί μου, το ποιόν μας δείχνουμε, και γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αγαπήσουμε τον Θεό. Εκείνοι που πήγαν προχτές κάτω και να ξαναπάνε και να ξαναπάνε, σε όλους αυτούς που θα έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουν, αυτοί που τρέχαν κάτω σαν, σαν, σαν, σαν λαιμονισμένοι, αυτοί ξεχάσαν και το φαΐ τους, ξεχάσαν και τον ύπνο τους, τα ξεχάσαν όλα προκειμένου να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κόμμα. Πόσο εμείς είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας απέναντι στο Θεό. Κουραστήκατε τώρα έτσι, τώρα που μπήκαμε στην ουσία του θέματος, τώρα που αρχίσαμε τον έλεγχο, τώρα κοιτάμε τα ρολόγια μας να φύγουμε έτσι. Ε, τώρα αρχίσαμε, αρχίσαμε, τώρα κοιτάμε την πόρτα να ανοίξει η πόρτα να φύγουμε ωραίοι χριστιανοί να τι είναι η προσευχή Η προσευχή σου κάνει την τι τιμή ο Θεός να σε δέχεται σε ακρόαση να του μιλάς και θα σου είπα αν η προσευχή σου είναι όπως εκείνος την θέλει τότε έχεις τη δύναμη με την προσευχή να κρατάς τον Θεό νόρθιο ο όρθιον, ας σου πω ένα παράδειγμα και θα τελειώσω. Ένα παράδειγμα, θα ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα και θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Θα έχετε ακούσει όλοι για τον προφήτη ηλικία. Τον έχετε ακουστά τον προφήτη ηλικία. Τον έχετε ακουστά. Όταν ζούσε ο προφήτη ηλικία παρακαλώ προσέξτε με. Όταν ζούσε ο προφήτη ηλικία ο λαό του Ισραήλ ο ευλογημένο λαό του Θεού Είχε παρεκκλίνει από την πορεία του. Πολύ είχε παρεκκλίνει. Πολύ. Είχε καταντήσει άπιστος και άθεος. Επίστευαν στα είδωνα πλέον. Στα είδωνα. Και ο προφήτης Ηλίας βλέποντας αυτή την κατάσταση παρακαλώ προσέξτε με βλέποντας αυτή την κατάσταση ο προφήτης Ηλίας αφανάκτησε. Και μια μέρα λέει κλείστηκε μέσα στο δωμάτιό του, σήκωσε τα χέρια του ψηλά και άκουσε την προσευχή. Και ήταν τέτοια η προσευχή του, που του μίλησε ο Θεός Του μίλησε ο Θεός Του μίλησε! Του μίλησε ο Θεό. Την ώρα που, που έκανε προσευχή, του μίλησε ο Κύριος και του λέει: Ηλία, τι θέλεις τι θέλει. Σα μίλησε ποτέ σα ο Θεό την προσευχή σα. Όχι, ποτέ σα. Ηλία τι θέλεις, του λέει. Ηλία τι θέλεις, τι θέλεις, τι φωνάζεις, τι με παρακαλάς. Του λέει λοιπόν, κύριε λέει, θέλω σε αυτό το κατρακύλισμα του λαού να επέμβεις δυναμικά, να τους κάνει μια τιμωρία στο λαό. Τιμωρία, τιμωρία. Ό,τι πεις Ηλία μου, ό,τι πεις. Δεν σας τα λέω εγώ, δεν είναι δικιά μου λόγια αυτά. Ανοίχτε την Αγία Γραφή να τα δείτε. Αν πιστεύετε σε Θεό και αν πιστεύετε στην Αγία Γραφή Ανοίχτε την Αγία Γραφή να δείτε Τι η Ηλία μου, ό,τι ότι εσύ, τι θες Και είπε ο προφήτης Ηλίας Λέει Κύριε θα κλείσεις τον ουρανό Δεν θα ξαναβρέξεις Θα σταματήσεις τη βροχή επάνω στη γη Σταμάτησε να βρέξεις Πέρασε ένα μήνα, πέρασαν δύο μήνε, πέρασαν τρει μήνε, πέρασαν πέντε μήνε, πέρασε ένα χρόνο, πέρασε δύο χρόνια Παρακαλώ, παρακαλώ, για προσέξτε τώρα Ο Θεός ανησυχεί και κάθε τόσο του λέει του προφήτου Ηλία η Ηλία δεν θα τελειώσει η τιμωρία του λαού ακόμα Θα πεθάνει ο λαός, Ηλία Όχι λέει «Θα σου πω εγώ πότε, ο άνθρωπος στο Θεό, ε, τόσο του μιλάει, ο άνθρωπος στο Θεό, τι είναι η προσευχή, εγώ θα σου πω, εγω ποτε ο ανθρωπος στο θεο ε του μιλαει ο ανθρωπος πότε θα τον ανοίξει τον ουρανό, εγώ, εσύ θα τον αφήσει κλειστό, όσο, μέχρι να σου πω εγώ, έως αν ύποση μέχρι να σου πω εγώ, ο ουρανός θα μείνει κλειστός». Αρχίσαν να ψοφάνε τα ζώα. Αρχίσαν να πεθαίνουν οι άνθρωποι 3,5 χρόνια έκλεισε ο ουρανός 3 χρόνια και 6 μήνες Και όταν πλέον κατάλαβαν Ότι αυτό είναι τιμωρία Θεού Και πλέον συγκλονίστηκε όλος ο λαός Και άρχισαν πλέον να μετανοούν Τότε και ο Ηλίας Εσήκωσε τα χέρια του και λέει Κύριε τώρα βρέξε Και εκείνη την ώρα επιτόπου να δείτε τι είναι η προσευχή του δικαίου Τι είναι η προσευχή του δικαίου τι είναι η προσευχή που βγαίνει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου και δεν είναι προσευχή χιλέων εκείνη την ώρα αμέσως μαζεύτηκαν μαύρα σύννεφα και άρχισε να βρέχει η και βγαίναν οι άνθρωποι στους δρόμους και βρέχονταν, έτσι βρέχονταν γιατί περμένα τη, τη, τη βροχή σαν μεγάλη λαμπρή μάλιστα έτσι πρέπει να προσευχόμεθα στον Θεό και έχω πολλά παραδείγματα προσευχής που όμω η ώρα μου δυστυχώ είναι πολύ περιορισμένη και ήδη έχει περάσει από τις 7 Ορίστε Και άλλα παραδείγματα προσευχής Θα σα κρατήσω μέχρι αύριο εδώ πέρα Μέχρι αύριο θα σα κρατήσω Τι να σα λέω Άντε αφού το θέλετε θα σα πω άλλο ένα Άλλο ένα θα σα πω άλλο ένα Συγχωράτα με 5 λεπτούδια ακόμα Ο Απόστολο Πέτρος είναι στα Ιεροσόλυμα έχει γίνει η ανάληψη του Κυρίου, έχει γίνει η πεντηκοστή και τότε βασιλεύς μέσα στα Ιεροσόλυμα είναι ένας που τον λένε Ηρώδης Είναι εγγόνι, εγγόνι του Ηρώδη που έσφαξε τα παιδιά Εγγόνι. καταραμένος ο παππούς καταραμένο και τα γκόνη τι έγινε, εκείνος ο Ηρώδης, το εγκώνη δηλαδή που βασιλεύει τώρα μέσα στα Ιεροσόλυμα θεωρεί καλό, διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων να το δείτε αυτό το παράδειγμα θεωρεί καλό να συλλάβει τον Απόστολο Πέτρο τον πιάνει τον Πέτρο τον κλείνει στη φυλακή στη φυλακή ο Πέτρος σε ποια φυλακή εγώ πήγα στα Ιεροσόλυμα, τις είδα τις τι είδα τι φυλακέ του Αποστολικού Πέτρου. Τι είδα τι φυλακέ. Μπουντρόμι, μπουντρόμι, και μέσα εκεί λέει, μέσα στη φυλακή. Φανταστείτε, τα χέρια του δεμένα στο ξύλο, τα πόδια του δεμένα στο ξύλο, είχαν κάτι ξύλο, χοντρά κορμού δέντρων, επάνω στο οποίο έδαιναν τον κατάδικο χέρια και πόδια. Και γύρω του τον φυλάνε, παρακαλώ, δεκάξι στρατιώτες. Δεκάξι στρατιώτες. Τέσσερες τετράδες στρατιωτών. Διαβάστε την Αγία Γραφή. <χαι> Διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων. Τέσσερες τετράδες στρατιωτών γύρω του. κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Πέτρος θα ελευθερωνόταν. Ελευθερώθηκε. Ελευθερώθηκε. Πώς ελευθερώθηκε μάλιστα πως με την προσευχή ποια προσευχή σαν τούτη που κάνουμε εμείς καναγίτσα μου πιστούλη ε, αυτή όλη νύχτα όλη νύχτα οι χριστιανοί αγρυπνούσαν μέσα στο σπίτι του Αποστόλου Μάρκου όλη νύχτα άγρυπνοι γονατιστή προσευχή με προσευχή Κύριε τον θέλουμε τον Απόστολο Πέτρο, δεν θα μας τον πάρεις εντολή λαού εντολή λαού τι απέγινε τη νύχτα λέει τη νύχτα τα μεσάνυχτα Αγία Γραφή σας λέω, κλάφτε Αγία Γραφή σας λέω τη νύχτα τα μεσάνυχτα Άγγελος Κυρίου έφυγε από τα ουράνια σκηνώματα κατεντολήν Θεού κατεβαίνει κάτω κατεβαίνει κάτω μέσα στη φυλακή του Πέτρου τον σκουντάει τον σκουντάει, ξύπνα σήκω, πού να σηκώθω δεμένα τα χέρια μου, δεμένα τα, σικο σηκώνει αμέσως, σηκώνεται ο Πέτρος πέφτουν οι αλυσίδες από τα χέρια του, λυθήκανε εντολή Θεού εντολή Θεού πάνε οι αλυσίδες, είδες τι κάνει η προσευχή και μη με ρωτάς τι να κάνω παπούλια το παιδί μου, τι να κάνω παπούλια τον άντρα μου Προσευχή μπορείς να κάνεις προσευχή. Εδώ ανοίξε φύλακές η προσεχή και θα μπορέσει να φτιάξει έναν άνθρωπο. Λοιπόν τι απέγινε παρακαλώ, παρακαλώ τι απέγινε Πέσαν οι φύλακές ή πέσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του Πέτρου και από τα πόδια του. Οι φύλακες, οι φύλακες, 16 φύλακες τους υπνώτισε ο Θεός. Ανοιχτά τα μάτια τους Ξύπνησανε, δεν βλέπαν τίποτα. Έλα, του λέει, βάλ' τα ρούχα σου, βάλτα τα χιτώνα σου, βάλ' τα υποδηματά σου, έλα, φύγαμε. Του λέει ο άγγελος. Και ο Πέτρος ακολουθεί, ακολουθεί. Ανοίγει η πρώτη φυλακή, πρώτη πόρτα ανοίγει. Ανοίγει η δεύτερη πόρτα, ανοίγει η τρίτη πόρτα. Μόλις τους, αυτομάτι. Φτάνω σε μία, πόλη, σε μία πόρτα τεράστια της φυλακής. Ή της λέει αυτομάτι η νύχτη Ανοίχνουν, κανείς δεν περίχα πάει. κανείς. Όπου βούλεται Θεός, νικάτε φύσιος τάξης. Όπου βούλεται Θεός, νικάτε φύσιος τάξης. Άνοιξαν οι φυλακές, άνοιξε η πόρτα, βγήκε λέει όξο, θέαμα, θέαμα εξέσιο αίσιων και ανθρώπις, εβάτησε ένας άγγελος με έναν άνθρωπο, ένας άγγελος με έναν άνθρωπο, παρέα. Και νόμιζε λέει ο Πέτρος, εδώ τι λέει όραμα είναι, δεν νόμιζε ότι βλέπει όνειρο. Δεν το πίστευε. Και όταν λέει πέρασαν κάνα δυο δρόμους, τον άφησε παραπέρα και έφυγε ο Άγγελο. Και τότε λέει άρχισε, συγγνώμη για τη φράση μου, άρχισε να τσιμπάει τα χέρια του και τα πόδια του για να δει αν είναι ζωντανός. Αν είναι ξύπνιος ή αν βλέπει όνειρο. Και όταν είδε λέει ότι όνειρο είναι, επήγε εκεί στους χριστιανούς που ήταν μαζεμένοι στο σπίτι του Μάρκου. Και δεν τον περιμένανε. Του περιμένα, δεν του ανοίγαν την πόρτα νομίζω ότι είναι φάντασμα. Φάντασμα, νομίζανε ότι είναι φάντασμα. Να τι κάνει η προσευχή. Για να μην ακούγεται η δικιά μα η προσευχή, είναι απρόσδεκτος. γιατί. Γιατί δεν αγαπήσαμε ποτέ τον Θεό, αγαπητή μου. Γιατί ο Θεό ήταν πάντα δευτερεύον και τριτεύον πρόσωπο μέσα στη ζωή μα. Α τον κάνουμε πρωτεύον και τότε θα τα δει τα θαύματα τη επέμβαση του Θεού. Τότε θα δει. Πώς μιλά στο Θεό και στέκει μπροστά στο Θεός. Προσοχή, όπως στεκόταν μπροστά στον προφήτη Ηλία και μπροστά στους χριστιανούς, σε τόσους χριστιανούς και μπροστά σε τόσα πρόσωπα άγια και ιερά που θαυματούργησαν μέσα από τις προσευχές τους. Ήθε η χάρηση η ευλογία του και η δυναμή του να είναι πάντοτε με τα πάντορη μόνο μην